Δεντεκτηβάκια. Καλέ πέρα γρήγορο! Καλώ ήλθατε. Σα ακόμα ένα επεισόδιο αυτό εδώ του τιμίου. του podcast που έχει έρθει για να. Σα κάνει και να μα κάνει να ξυπνήσουμε την ε, Miss Marple και. τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μα. Τι ήντρο ήταν αυτό, ε, Ζεστό. Αυτό, τα λέμε γρήγορα γιατί ζεσθενόμαστε Α, να πει κανεί. Όχι, ρε, μην το ξαναπεί αυτό. Έχουν ανάψει τα αίματα να πει. Κα... <laughs> να πει. Να πει εσύ, να πει εσύ. Θα ε, τα, τα πει όλα σήμερα. <laughs> αλλά πριν τα πει εσύ όλα σήμερα. <laughs> τι θα πει εσύ. Θα του πω ότι μπορούν να πάνε στο Spotify, στο Apple Podcast, αλλά και στο YouTube και να μα και να πατήσουν το καμπανάκι και να μας βαθμολογήσουν και να αφήσουν ένα εξαιρετικό σχόλιο. Η Ένα Σχόλιο, ρε παιδάκι μου, ξέρει. Τώρα ευχόμαστε να είναι εξαιρετικό, Αλλά δεν είναι, δεν πειράζει. Εμεί του αγαπάμε έτσι. Έχουμε μεγάλη καρδιά. Όλα τα σχόλια εκτιμούνται σε αυτό εδώ το podcast. Ε, βέβαια. Να πω ότι δεν ξέρω τι έχει παίξει με το Spotify και με τα σχόλια. Αλλά. Ε, είχε κάνει μια ενημέρωση τώρα πρόσφατα. Δεν ξέρω δηλαδή αν κι εσείς μπορείτε να αφήσετε πλέον σχόλια κάτω από το επεισόδιο. Εμεί τον ενεργοποιούμε κάθε φορά. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει πώ μπορώ να αφήσω σχόλιο σε άλλα podcast. Που το έκανα παλιότερα. Οπότε ψάξτε το και εσεί λίγο. ίσως χρειάζεται λίγο καιρό ακόμα για να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν. Αλλά για όσου μπορεί να μην βλέπουν πια το, το section κάτω, που λέγαμε με το πείτε μα και εσεί τη σας σα, πώ φάνηκε το επεισόδιο κτλ., δεν είναι γιατί το βγάλαμε, αλλά γιατί το Spotify όπω πάντα μα αγαπάει και μα φροντίζει. Αυτό. Έτσι. Ναι. Δεν θέλαμε να πούμε αυτό βέβαια. Όλο αυτό που θέλαμε να πούμε μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε σε ένα ρήμα. <laughs> αλλά όχι, όχι. <laughs> Μου φτάνει ζέστη που έχει έξω. Δεν θα αντέξω να φουντώσω και εσωτερικά. Ναι, εντάξει. Ε, όχι. Τα κεντρικά των Grand Groopers εκτό ότι πλημμυρίσαν τι προάλλε. Το είπαμε αυτό. Ναι, έχουν ανάψει κιόλα. Ε, εντάξει τώρα κι εσύ. Έχουμε ανάψει τη ζέστη λοιπόν, για να ξέρετε. Αλλά νέα έχει εσύ. Ναι, έχω πολλά. Αλλά πριν του πούμε τα νέα, να του πούμε και ότι όσοι θέλουν και θέλουν να υποστηρίξουν αυτό το, το τίμιο το podcast, τι μπορούν να κάνουν. Ναι, μπορείτε να πάτε στην πλατφόρμα του Buy Me a Coffee και να μα κεράσετε ένα καφεδάκι. Με πολύ πάγο το δικό μου, παρακαλώ, γιατί δεν αντέχω άλλο. Μπορείτε επίση να πάτε και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μα ακούτε και να μα βαθμολογήσετε, που αυτό ακόμη ευτυχώ δεν το έχουν βγάλει, δεν το έχουν πειράξει. Και μάλλον μπορείτε όσοι θέλετε να πάτε στο YouTube και να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να βοηθήσουμε λίγο έτσι, την καταστασούλα που θέλει λίγο. Πρόξυμο, και εκεί μπορείτε επίσης και να γράφετε τα σχολιά σας Εκεί με μεγάλη ευκολία Αν δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά Μπορείτε να μας δείξετε την αγάπη σας στο Instagram όπως είπαμε Crime Groupers κάτω Παύλα Podcast Όπου εκεί μπορείτε να ενόχλητε να μας στέλνετε μηνύματα Με τις αποψάρες σας και με ό,τι θέλετε να μας πείτε Σπαμάρετε, σπαμάρετε Ναι, όπως επίσης και να κάνουμε έτσι ένα μικρό chat Που έχουμε πει σε πολλά επεισόδια mm. Τι Εβδομάδα ήταν αυτή. Τι εβδομάδα ήταν αυτή, γιατί ω γνωστό, εγώ πάλι δεν μπήκα πουθενά, διάβασα τίποτα. Εκτό από το ότι πέθανε ο μπάμπη βοβό, όλα τα κτίρια στην Αθήνα πρέπει να. <laughs> πώς το λένε, Να. Πρέπει να κλαίνε. Ναι, καλά, κλαίνε ούτω ή άλλω. Με τα κτίρια είναι αυτά. Πρέπει να κλαίνε, ναι. Τι άλλο διάβασα. Διάβασα τίποτα άλλο περίεργο. Α, και... ότι κάτι σχόλια κάνανε για μια συναυλία που θα έκανε η Δέστινα η οποία κυρώθηκε και είχε σαν ε, θέμα, νομίζω, την αναφορά. Τη δημοκρατία και του Κεμάλ στην ίδια πρόταση και κάπω εκεί που ήταν να κάνει τη συναυλία, οι Βανδίοι αυτοί δεν τη θέλανε. Δεν ξέρω, μπορεί να, άκουσα... να λέζουν μαλακίε, αλλά κάτι τέτοιο πήρε τα φίλια. Εγώ αυτή άκουσα, μου. μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Απλά άκουσα την όλη τη φασούλα αυτή που έγινε εκεί και ότι πήγε η Δέσποινα και είχαν η φωτογραφία του Κεμάλ. Ναι. Και γύρισε και είπε ότι εγώ δεν τραγουδάω όπου υπάρχει η φωτογραφία του Κεμάλ. Κάτι τέτοιο. Όχι, ωραία, τώρα δουλειά δεν έχει διάλογο. Ασχολούμαστε με σοβαρά πράγματα και αυτό βγαίνει προ τα έξω. Εννοείται. <laughs> <laughs> <laughs> να σου πω, εγώ τι βρήκα. Να μου πει. Νεκρό βρέθηκε ένα 64χρονο στην Αρκαδία. Αυτό κάπου κι εγώ το είδα, αλλά δεν ήταν νομίζω τυχαίο γεγονό. Κάποιο τον, τον σκότωσε. Αυτό, άκου, τώρα να δει τι έχουμε βρει μέχρι στιγμή. Για πε μου, είμαι όλοι στη... αυτιά. Όλη αυτιά είσαι. Στην κοινότητα του Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρεια Κινουρίας βρέθηκε το πτώμα του άτυχου άντρα, φέροντα ίχνη σωματικών βλαβών στο λαιμό και το κεφάλι. Οι αρχέ ξεκίνησαν έρευνε και οδηγήθηκαν στη σύλληψη ενό ζευγαριού, ενό Χρονώντα και μια 34χρονη γυναίκα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο του φέρονται να διαπληκτήστηκαν αργά το βράδυ του σαββάτου με τον 64χρονο, κατά τη διάρκεια κοινωνική εκδήλωση, μέσα σε παρένθεση, βαφτή, για μαθαίνουμε ότι ήταν, που ήταν καλεσμένοι και οι τρει του. Στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα ο 64χρονο να βρεθεί εκρό. Το πρωί τη Κυριακή, ο 41 χρόνο και οι 34χρονοι πήγανε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό λεκτική παρενόχληση σε βάρο τη γυναίκα από το θύμα. Σύμφωνα με την καταγγελία, λοιπόν, το ζευγάρι μόλις αποχώρησε από το γλέντι της βάπτισης, σταμάτησε με το αυτοκίνητό του λίγο στην πλατεία του χωριού, όπου και εκεί είδαν τον 64χρονο. Ο οποίο τελούσε υπό την επίρρεια μέθης Εκεί λοιπόν φέρεται να προσέγγισε τη γυναίκα και να άρχισε να την ενοχλεί λεκτικά με διάφορε φράσει και υπονοούμενα με αποτέλεσμα ο σύζυγός τη και εκείνοι να ξεκινήσουν να του ζητούν το λόγο. Σε συνέπεια βέβαια όλο αυτό πολύ γρήγορα έγινε καυγά και έτσι μάλλον ο άτυχο μέσα από τον καυγά που είχε με τον 41 χρονο κατέληξε στο έδαφο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τον αφήσανε ανέστητο. Δεν κατάλαβαν τι πέθανε. Αυτό, οι ίδιοι υποστηρίζουν αυτό. Τώρα έχουν βγει κάτι άλλε φήμη που δεν ξέρω αν ισχύουν που λέγανε ότι συνεχίζουν να τον χτυπάνε καθ' όλη τη διάρκεια mm. Και ήταν κάτω. Θα τα μάθουμε στην πορεία αυτά. Θα τα μάθουμε. Εγώ ένα σχόλιο έχω μόνο για να πει ότι ο άτυχο 69χρονο δεν έκανε πολύ να πάει στον Αγιο Πέτρο. Αυτό ήθελα να το σχολιάσω και εγώ, αλλά είπα ότι θα με πούνε κοινικό. <laughs> δεν πειράζει, α πούνε εμένα σε αυτό το επεισόδιο. <laughs> δεύτερο, δεύτερο νέο. Άγρια επίθεση όπω καταγγέλουν δέχτηκε ζευγάρι τουριστών από την ε, Αυστρία στο κέντρο τη Αθήνα από ταξιτζή mm -hmm. όταν ε, αυτοί διαμαρτυρήθηκαν για την τιμή που έπρεπε να πληρώσουν κατά την άφηξή του στον προορισμό του. Συγκεκριμένα λοιπόν. Και σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Star, ο ταξιτζή θέλησε να χρεώσει 100 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά στο μοναστηράκι. Και όταν εκείνοι του ζήτησαν να δουν το ταξίμετρο, κάτι το οποίο δεν έγραφε, εκείνο άρχισε να του χτυπά. Αυτή είμαστε. Εξάγουμε πολιτισμό. Αυτό. Αυτό Τουρισμό. Όλα τα τουριστικά του κόσμου εδώ να Είμαστε φιλόξενοι. Δεν <ΛΗ> σα πιάνουμε τον κόλογο για μια χωριάτικη και ένα κομμάτι μουζάκα. Μουζάκα. μουζάκα. Είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό στη Σαντορίνη, αλλά ε, είπα το και εσύ τουρισμό. Τρίτο νέο. Τρίτο νέο. Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοκενιακή βία ήρθε στο φω. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με έναν 30 διάχρονο, ο οποίο ορονθοκόπισε την 27 χρόνια ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στο ανήλικό παιδί του, στην περιοχή της Αρτέμιδας. Ας τη Αρτέμιδα. Αστιούτσα. Σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, ο 30 διάχρονο ανέρτησε στο TikTok και βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την 27 χρονη, χωρί φυσικά ήδη να έχει δώσει συγκατάθεσή τη και το συγκεκριμένο βίντεο, όπω επίση αναφέρουν ή. Ίδιες πηγές, το έστειλε και στο κινητό τη 27χρονη, απειλώντα την... πώ θα το έδειχνε σε όλο τον κόσμο. Και επίση το ίδιο βίντεο το έστειλε και στην μητέρα τη, αλλά και στον δικηγόρο τη και στη γραμματέα του. Τι φάση. Mm. Πόσο μαλάκα. Mm. Τι εννοεί. Κάνει reverge porn και στα καπάκια πάει και τη απακιάζει το ξύλο. Πρώτα τη απάκια, έτσι. Και μετά. και μετά. Τι φάση. Ναι, και αυτό είναι ότι ναι. το κάνανε. Τον μπουζουριάσανε. Μα κάναν τον μπουζουριάσανε. Δεν έχουμε μάθει ακόμη. Να ναι. Κατάλαβε τα νέα βγαίνουν πολύ πυληκτικά και τελευταίο νέο που κράτησα και το λέω για να προσέχετε όλε εκεί έξω και όλοι: Άγνωστο άνδρα έχει προκαλέσει τον τρόμο και τον φόβο των γυναικών στι περιοχέ τη ομόνοια και του μεταξουργείου. Πιο συγκεκριμένα, θύματα έχουν πέσει μέχρι στιγμή 4 γυναίκε, ενώ ευτυχώ καμία από αυτέ δεν έχει βιαστεί ακόμα. Θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, ο άγνωστο άνδρα τη πλησίασε και τη παρενόχλησε και σωματικά αλλά και ελεκτικά, ενώ τι περισσότερε φορέ η βοήθεια από περαστικού ήταν εκείνη που τον απέτρεπε από το να συνεχίσει σε κάτι χειρότερο. Ο άνδρα. Λοιπόν, για να ξέρετε για να τον προσέχετε να έχετε το νου σα είναι σχετικά ψηλό, μελαχρινό και με κανονική διάπλαση. Δεν αξίζει να πω πολλέ λεπτομέρειε όποιο θέλει μπορεί να μπει να ψάξει. Όντω αποτύχει την έχουν γλιτώσει και οι 4 αυτέ κοπέλε και εγώ θα πω σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει σε τόσε υποθέσει και όλα αυτά, ότι είναι θέμα χρόνο να και γίνει μαλλιά και να καρήσει να κινηθεί γρήγορα. Ναι, τελευταίο περιστατικό είχαμε το προηγούμενο Σάββατο που μα πέρασε στην περιοχή του μεταξύ. Αυτά είχα εγώ από ναι. Δεν ξέρω αν είχε κάτι άλλο. Όχι, εγώ το είπα το Πέθανε ο Μπάμπης Βογός. Συλληπιτήρια <συλίπι> να πούμε βέβαια στην οικογένεια. Επίσης να ζητήσουμε ένα συγγνώμη εάν τυχόν ακούτε ένα μικρό βουητό από πίσω. Αλλά παιδιά κάνει πάρα πολύ ζεστή σήμερα που γυρνάμε το επεισόδιο και έχουμε ανέξει τουλάχιστον τον ανεμιστήρα. Αν δεν ακούγατε αυτή τη... αυτό το θρόισμα από πίσω δεν θα ακούγατε και το επεισόδιο. Αναγιάσου, Αναγιάσου. Πάμε να μα κρυώσει. <συλίπι> <σου>, <συλίπι> <γεια σου. σίγουρο. συλίπι> <συλίπι> είχαμε πει και πέρυσι ότι όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει μισά θα βαλθούμε να σας την κατεβάζουμε. Ναι, το κάνουμε. <laughs> Είναι η δικιά μας τηλιά αυτή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε ψηθεί και εσεί σαν τεντεκτιβάκια και στέλνετε στο Instagram τα δικά σα ανέκδοτα που θέλετε να ακουστούν εδώ στο επεισόδιο. Γιατί το λατρεύω, το λατρεύουμε σαν podcast γενικά και δίνει έτσι ένα. Επιπλέον, ε, πώ το λένε, ρε παιδάκι μου. Έτσι, μια εσάντσα. Αυτό τέλο πάντων. Μια εσάντσα χαρά. Αυτό αυτό. Με τι θε να ξεκινήσω, με τα ανέκδοτα από τα τεντεκτιβάκια ή τα δικά μου. Λέω να ξεκινήσει, πόσα ανέκδοτα μα στείλανε. Τέσσερα. Ωραία, ξεκινάμε ένα από το πε το δικό σου και κλείσαμε τον το τεκτιβακίων Να πηγαίνω να αλλάξω ναι. okay, λοιπόν. Ο αγαπημένος μας Γιώργος που δεν ξεχνάει ποτέ να μας στείλει ανέκδοτο Γεια σου Γιώργο Γάλλος που συμφωνεί με ό,τι λες Ο Μεουή. Όχι Ποιος Ο Ρενέ Α. <laughs> Πάμε σε ένα δικό μου Ποιο είναι το αντίθετο της Κολομβίας Ποιο Ή στη Θοηρήνη Οκ Οκ αν είχαμε ένα από την Κολομβία, μόλις τα χάσαμε. Επιστρέφουμε σε δετεκτιβάκι και ο Μάριο Σεφ μας έστειλε τι κάνει. τακ τάκ στο τζάμι. Τι. Μια μίγα που φοράει τα κούνια. <laughs> Πίσω στα δικά μου, ξέρετε τι είναι γυναίκα πρόκα. Τι είναι η γυναίκα πρόκα. Το αντίθετο της άνδρα Βίδα. <laughs> <laughs> Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πίσω σε το και ο Χριστός μας έστειλε γιατί λέγεται σύλληψη ή γονιμοποίηση. Γιατί... Γιατί τα σπερματοζωάρια παραβιάζουν τα όρια της Οκ, okay, ωραίο, ου, ωραίο, με νόημα. Πίσω σε ένα δικό μου και, έγινε, κλείνουμε, και κλείνουμε με τεντεκτιβάκι γιατί έχει στείλει και ηχητικό. Ωραία. Αυτό το ανέκδοτο είναι αφιερωμένο για όσους δώσανε φέτο πανελλήνιες. Μιας και κάνουμε μηχανογραφικά αυτήν την εποχή, εγώ θα σα πρότεινα ένα τμήμα χημία που είναι CNC, το χημικό στοιχείο. <laughs> Εντάξει <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> Εγώ χατήρια δεν χαλάω Και είστε έτοιμοι για το πρώτο μας ηχητικό Για πάμε <ΣΣ> Αλλά ήρθε μια φίλη μου και μου είπε έναν εκδοτό και πρέπει να σας το πω Και θέλω να το βάλεις στο επόμενο επεισόδιο Πού κοιμούνται οι ντομάτες Στο ντομάτιό τους Έλα Γιώργο γέλα Σας φιλώ είναι και τη Μαρία Ευχαριστούμε την φίλη μας Αριάδνη. Ευχαριστούμε Αριάδνη. Η DJ της καρδιά μας. Και εννοείται πως περιμένουμε όπως πάντα τα δικά σας τα ανέκδοτα. Πού μπορούν να τα στείλουνε. Μπορούν να τα στείλουνε στη σελίδα μας Crime Groupers κάτω podcast. Είχε podcast. κάνει. Είχε τι κάνει. Και τι έχουμε αυτή την εβδομάδα. Το ρεπό της Μαρίας. Ου, άρα υπόθεση του Γιώργου. Ναι. <laughs> Έψαξα. Έψαξες. Και βρήκα μια υπόθεση που να μοιάζει λίγο με τη θερμοκρασία της εποχής Τι έφερες? Έφερα μια πάρα πολύ πρόσφατη υπόθεση Πόσο πρόσφατη? Πάρα πολύ πρόσφατη, την οποία λογικά την γνωρίζετε όλοι Τι έφερες? Λοιπόν, έφερα μια υπόθεση που έγινε μέσα στην πανδημία Ο χαμάν Ο χαμάν αμάν Τι έφερες? Είσαι έτοιμοι? Είμαστε Για πάμε Για πάμε Εν μέσω της πανδημίας, πολλά τρελά και περίεργα γεγονότα έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Πολλά από αυτά είχαν σαν αιτία τον εγκλισμό, την απομόνωση, τον φόβο και την οργή. Ένα περιστατικό, όμως, δεν είχε κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι 16 Ιουλίου του 2020 και μεταφερόμαστε στην Κοζάνη. Γύρω στη 1 και 4 το μεσημέρι, ένας ψηλός άνδρας θα περιμένει στην ουρά που είχε σχηματίσει ο κόσμος έξω από το κτίριο της δόης Κοζάνης, κρατώντας ένα χαρτοφύλακα, ενώ στην πλάτη του φοράει ένα κόκκινο σακίδι. Όταν θα φτάσει η σειρά του, θα δώσει το όνομά του στην είσοδο και αφού του κάνουν την τυπική θερμομέτρηση, θα τον αφήσουν να περάσει. Ήρεμος και πράος θα ανέβει προς τον δεύτερο όροφο στο τμήμα εισοδήματο και θα ξεκινήσει να περπατάει στους διαδρόμους. Φαίνεται πως ψάχνει κάτι, αλλά δεν δείχνει πρόθυμος να ρωτήσει κάποιον από τους υπαλλήλους για βοήθεια. Τα βήματά του είναι αργά και το βλέμμα του φαίνεται να είναι χαμένο, χωρίς όμως να ενοχλεί ούτε τον κόσμο που βρίσκεται στον χώρο, αλλά και χωρίς να τραβάει τα βλέμματα πάνω του. Θα συνεχίσει να κάνει βόλτες στον όροφο, περνώντας από τον κησέ εξυπηρέτησης τουλάχιστον δύο φορές. Περιέργως όμως, ούτε και οι υπάλληλοι θα δείξουν κάποιο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του και μόλις 4 δευτερόλεπτα θα αρκούν για να αλλάξουν τα πάντα ο άγνωστος άνδρας θα πιάσει το χερούλι της πόρτας που οδηγεί πίσω από τον γισέ και θα δοκιμάσει να την ανοίξει. Θα βγάλει το σακίδιο από την πλάτη του και θα το κρατάει στο χέρι του. Όταν η πόρτα θα ανοίξει, θα μπει μέσα ανενόχλητος και αμίλητος και θα κατευθυνθεί προς τον εφοριακό Πέτρο Ξανθόπουλο που καθόταν στο γραφείο του. Θα ανοίξει τον σάκο του και θα βγάλει ένα τσεκούρι και θα επιτεθεί στον εφοριακό με μανία. Θα του καταφέρει τρία σπηρά χτυπήματα στο κεφάλι, χωρί ο εφοριακό να προλάβει να αμυνθεί και σοβαρά τραυματισμένο θα πέσει στο γραφείο του γεμάτο αίματα. Ακριβώ δίπλα του βρισκόταν άλλη μία υπάλληλο η οποία όταν ξεκίνησε η επίθεση, κατατρομαγμένη έτρεξε να βγει έξω από το γραφείο, ενώ και οι υπόλοιποι υπάλληλοι ξεκίνησαν να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και αμέσω πανικό θα επικρατήσει τον όροφο. Στην προσπάθειά του να βγουν από το γραφείο, θα στριμόχνονται για να περάσουν από την πόρτα και έτσι καθιστερούσαν, μετατρέπουν δείποντας το κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε, όλο και πιο κρίσιμο, μιας και ο δράστης έδειχνε να μην θέλει να σταματήσει την επίθεσή του στο πρώτο του χτύπημα. Θα γυρίσει απότομα και θα ξεκινήσει να ψάχνει το επόμενό του θύμα. Η υπάλληλο που βρισκόταν πίσω από τον Κισέ ήταν η τελευταία από τα άτομα που αντιλήφθηκαν την επίθεση. Στην προσπάθειά τη να βγει, θα δεχτεί ένα χτύπημα πισόπλατα με το τσεκούρι και θα πέσει κάτω. Χωρί να διστάσει, ο δράστη θα την κοιτάξει στο έδαφο και θα την χτυπήσει άλλη μία φορά στο κεφάλι. Ο κόσμο είχε ξεκινήσει να τρέχει αριστερά και δεξιά στο διάδρομο, χτυπώντα μεταξύ του στην προσπάθειά του να ξεφύγουν από τη μανία του δράστη. Ακριβώ απέναντι βρίσκεται ένα ακόμη γραφείο, το οποίο ήταν άδειο και ευτυχώς ήταν ξεκλείδωτο. Κάποιοι θα ανοίξουν την πόρτα και θα φωνάξουν στους υπόλοιπους να μπουν μέσα για να κλειδώσουν την πόρτα. Ο δράστης όμως θα τους κυνηγήσει από πίσω με το τσεκούρι και θα προλάβει να χτυπήσει άλλη μια υπάλληλο πισόπλατα και θα τη ρίξει στο πάτωμα. Θα σταθεί από πάνω τη και θα καταφέρει ακόμη ένα χτύπημα καθώς εκείνη θα παλεύει με τα χέρια της για να γλιτώσει. Στην προσπάθεια αυτή, το τσεκούρι θα φύγει από τα χέρια του δράστη, δίνοντα ελάχιστα δευτερόλεπτα στην υπάλληλο να προσπαθήσει να ξεφύγει. Καθώ ο δράστη θα πάει να το πιάσει, εκείνη θα σηκωθεί και θα τρέξει προ τι σκάλες για να φύγει, όμω ο δράστη θα τρέξει πίσω τη και θα την χτυπήσει άλλη μία φορά με μανία από πίσω, ρίχνοντα την για ακόμη μια φορά στο πάτωμα. Εκεί θα σταθεί από πάνω τη και με όλη του τη μανία θα ξεκινήσει να δευπάει ξανά και ξανά σε όλο τη το σώμα και στο κεφάλι. Η γυναίκα προσπαθούσε φωνέ. Και με τα χέρια τη να σταματήσει τον δράστη, αλλά μάταια. Εκείνη τη στιγμή θα κατέβει και ο διευθυντή τη υπηρεσία από τον πάνω όροφο αφού είχε ειδοποιηθεί για την επίθεση. Θα δει τον δράστη πάνω από την υπάλληλο και με όλο το θάρρο θα του επιτεθεί προσπαθώντα να την σώσει. Με μία κίνηση θα πιάσει το τσεκούρι του και θα προσπαθήσει να τον αφοπλίσει. Οι δύο άντρε θα παλεύουν χτυπώντα του τοίχου του διαδρόμου χωρί κανένα να αφήνει το τσεκούρι. Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που άφησε ανοιχτά με το θάρρο του ο η υπάλληλο. Ο θα βρει τη δύναμη και παρά τα σοβαρά τραύματά τη, θα σηκωθεί και θα τρέξει να μπει και εκείνη στο γραφείο που βρίσκονταν και οι υπόλοιποι για να γλιτώσει. Ένα ακόμη υπάλληλο που βρισκόταν μέσα στο γραφείο κατάλαβε πω ο διευθυντή παλεύει με τον δράστη και θα τρέξει να τον βοηθήσει. Σε μία προσπάθειά του να γλιτώσει, ο δράστη θα προσπαθήσει να απομονώσει τον διευθυντή στο γραφείο που έλαβε χώρα το πρώτο χτύπημα και θα τον οδηγήσει προ την πόρτα. Θα τον σπρώχνει προ τα μέσα, όμω ευτυχώ ο υπάλληλο με τη βοήθεια μία ακόμη γυναίκα να τους τραβήξουν και τους δύο προς τα έξω. Τρία άτομα πλέον πάλευαν με τον δράστη για να τον αφοπλήσουν όμω εκείνο δεν άφηνε το τσεκούρι με τίποτα. Ο Διευθύντη θα βρει την ευκαιρία και αφού πλέον είχε βοήθεια θα αρχίσει να χτυπάει με γροθίε τον δράστη και αφού τον είχαν κουράσει, θα τον πιάσει από το κεφάλι και όλοι μαζί θα καταφέρουν να τον ρίξουν στο πάτωμα και να τον ακινητοποιήσουν. Το μόνο που είχε μείνει ήταν να τον κρατήσουν εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Όσο περίμεναν όμως και τελείωσα απαθείς, ο δράστης θα φωνάζει στους υπαλλήλους. «Σας άρεσε αυτό που σας έκανα. Θα έρθει και η σειρά σας». Η αστυνομία που είχε ειδοποιηθεί θα φτάσει στο σημείο μετά από λίγα λεπτά και οι άντρες της ομάδας Δίας θα ορμήσουν επάνω του σιλανβάνοντάς τον. Κατά τη σύλληψή του θα τους πει «Σας άξιζε αυτό που σας έκανα». Μαζί με την αστυνομία κατέφθασαν και τα ασθενοφόρα. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, οι δύο γυναίκες θα μεταφερθούν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπα-Νικολάου, η 67χρονη γυναίκα, το δεύτερο θύμα θα νοσηλευτεί στη δεύτερη μονάδα εντατική θεραπεία με μηχανική υποστήριξη με βαρύτατα τραύματα στο πρόσωπο. Θα διασωληρωθεί με μηχανική υποστήριξη και θα υποστεί αρκετά χειρουργία από εξειδικευμένη ομάδα, από γναθοχειρούργους, από ορειλά, από οφθαλμίατρους και νευροχειρούργους για να αποκατασταθούν οι βλάβε που προκλήθηκαν στο δεξί ή μημόριο του προσώπου τη. Ο 56χρονο Πέτρο Ξανθόπουλο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της βαρύτατης κρανιογκεφαλικής κάκωσης, έχοντας μεγάλη βλάβη στον εγκέφαλο. Το τρίτο θύμα της επίθεσης, η 47χρονη γυναίκα, θα μεταφερθεί σε νευροχειρουργική κλινική με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, τραύμα στην πλάτη και κάταγμα κρανίου. Κατά την ανάκρισή του, ο δράστη ταυτοποιήθηκε και δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να αναφέρουμε το όνομά του παρά μόνο τα αρχικά του. Ο 45χρονος Νί Κάπα ήταν παλιό γνώριμος των αστυνομικών αρχών τη Κοζάνης, καθώς το 2017 είχε συλληφθεί για φθορές σε παρκόμετρα και ATM της πόλης. Μετά την τότε συλλήψή του, δήλωσε ότι ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την συμμετοχή του σε διαδηλώσεις, πορείες και μπλοκ αντιεξου Χωρί όμω να έχει προκαλέσει κάποιο επεισόδιο στο παρελθόν. Ζούσε για χρόνια μόνο του, σε κτήμα, απομονωμένο στην πόλη τη Κοζάνη, ήταν ανεπάγγελτο καθώ δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και ζούσε με τα χρήματα των γονέων του που τον συντηρούσαν. Οι γείτονέ του θα αναφέρουν πω δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικό, αλλά εμφανιζόταν ιδιαίτερα ευαίσθητο και ευγενικό με τα ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με του ίδιου, ο 45χρονο δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα και δεν μιλούσε ποτέ άσχημα με τα αδέρφια του και τους του γονεί του. Από την άλλη, όταν τα νέα έφτασαν στου γονεί του, εκείνοι σοκαρίστηκαν και με ανακοίνωσή του ουσιαστικά αποστασιοποιήθηκαν από το γιο του, αφού με την ανακοίνωσή του ενημέρωσαν πως θα σταθούν από την πρώτη στιγμή δίπλα στου εργαζόμενου που δίνουν μάχη για να κρατήσουν τη ζωή του από τι επιθέσει του γιού του. Η ανακοίνωσή του έλεγε: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε όσα νιώθουμε αυτή τη στιγμή για το αποτρόπαιο και πρωτοφανέ έγκλημα που διέπραξε ο γιο μα. Οι σκέψει μα είναι αποκλειστικά και μόνο σε εσά, στα θύματα του. Και στου συγγενεί, που εντελώ αδόκητα, άνεφο οποιασδήποτε λογική εξήγηση και αιτία, ζείτε πρωτόγνωρε δραματικέ στιγμές. Μοιραζόμαστε το σοκ, τον πόνο και την αγανάκτηση μαζί σα. Ξέρουμε βέβαια ότι ένα απλό λόγο από εμά προ εσά δεν μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση, ούτε ασφαλώ να ανατρέψει μια τέτοια φρικαλαιότητα. Συντετριμένοι, αδύναμοι ψυχικά να επικοινωνήσουμε μαζί σα, έστω για ένα λόγο παραμυθιά και συγνώμη. Στεκόμαστε νοαιρά δίπλα σε όλου εσά και ενώνουμε τι προσευχέ μα, με την ευχή να έχει αποφευχθεί το Χειρότερο. Την ίδια ώρα, μέσω του δικηγόρου του, θα διαμηνήσουν πω δεν στέκονται στο πλευρό του γιού του και πω ο μοναδικό λόγο που επιχείρησαν να τον δουν ήταν για να μάθουν το γιατί. Μιλώντα στο κοζάν.gr, ο δικηγόρο Ζήση Βρίκος, εκπρόσωπο τη οικογένεια του 45χρονου δράστη, ανέφερε πω η οικογένειά του δεν μπορεί να αποδώσει κανένα κίνητρο και καμία σύνδεση στον τόπο που επέλεξε και του ανθρώπου που στοχοποίησε, όπω και ότι ο δράστη δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Οι γονείς θα ζητήσουν την παραδειγματική του τιμωρία. Όπως ήταν φυσικό, ο νικάπα θα οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Κοζάνης παρουσία ισχυρή αστυνομική δύναμης, μιας και φοβόντουσαν πως ο κόσμος θα τον Παρόλα αυτά, Κάτι που θα εξοργήσει τόσο του δικαστικού όσο και του αστυνομικού ήταν το γεγονό πω ο δράστη δεν θα συνεργαστεί καθόλου με τι αρχέ και θα παραμείνει σιωπηλό και αμέτωχο κατά την απολογία του. Σύμφωνα με μαρτυρίε, το βλέμμα του ήταν απλανέ και αρκετέ φορέ έμοιαζε να μην έχει ιδιαίτερη επαφή με το περιβάλλον. Ακόμα, η μεταφορά του στον χώρο των δικαστηρίων έγινε με αναπηρικό καρότσι αφού υπήρχαν στιγμές που έπεφτε στο πάτωμα. Δεν συνοδευόταν από δικηγόρο καθώ είπε στου γονεί του ότι δεν ήθελε. Η ανάκριση έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πίσω από τον χώρο στάθμευσης του δικαστικού μεγάρου με τον 45χρονο να κρίνεται προφυλακιστέος και να διατάσσεται η μεταγωγή του στις φυλακές γρεβενών. Από τα στοιχεία της προανάκρισης θα προκύψει ότι ο 45χρονος είχε πάει οπλισμένος σαν ένα στακό στην εφορία. Σε έρευνες που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του βρήκανε και κατασχέθηκαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα εργαλείο ξυλίας, ένα χειρός, ένα δρεπάνι ένα μαχαίρι και ένα σκερπάνι. Ύστερα από διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών, ο 45χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής. Από εκεί και πέρα θα περιμένουν όλοι για την δίκη του που είχε προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου του 2021. Τα θύματα του μέχρι τότε πάλευαν με τα τραύματά τους και προσπαθούσαν να επαναφέρουν την καθημερινότητά τους Κοντά στα παλαιότερα δεδομένα. Όμω, στι 13 Φεβρουαρίου του 2021, ο 56χρονο εφοριακό Πέτρο Κανθόπουλο, το πρώτο του θύμα, θα αφήσει την τελευταία του πνοή στον κιανό σταυρό Θεσσαλονίκη. Έπειτα από πολλέ επενβάσει αναμενόταν να διακομιστεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση του εξωτερικού που δυστυχώ δεν κατέστη δυνατό από τον Νοέμβριο λόγω των μέτρων κατά του COVID-19. Στι 7 Ιουνίου του 2021 λοιπόν, θα ξεκινήσει η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Φλόρινας. Η μεταγωγή του κρατούμενου έγινε μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες και παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Μία από τις τραυματίες της επίθεσης, που ήταν παρούσα ως μάρτυρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρίση πανικού. Λόγω του ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε από το δικαστήριο η εκπροσώπησή του και η εκδίκαση της δίκης θα αναβληθεί. Νέα ημερομηνία, λοιπόν, θα τεθεί για την δίκη του και έτσι στις 11 Ιουνίου του 2021 και κάτω από δρακόντια μέτρα και πάλι, θα ξεκινήσει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Φλόρινας η δίκη του. Όπω και την προηγούμενη φορά, μόλι έφτασε τα δικαστήρια ο Σαραταπεντάχρονο, δέχτηκε την οργή συγγενών και συναδέλφων των εφοριακών έξω από τα δικαστήρια τη Φλόρινα και οδηγήθηκε τρέχοντα από του αστυνομικού μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει με την κατάθεση των μαρτύρων. Πρώτο θα καταθέσει ο διευθυντή τη Δόηκο ο κύριο Ποδιώτη, και θα πει: Με ενημέρωσαν ότι κάποιο χτυπάει τον πέτρο. Κατέβηκα. Είδα μία κοπέλα να προσπαθεί να αμυνθεί. Προσπάθησα να τον ακινητοποιήσω. Τον ακινητοποίησα με τη βοήθεια των συναδέλφων και περίμενα να έρθει η αστυνομία. Όσο τον κρατούσα, έβριζε κατά του συστήματο. Εκτιμώ ότι πήγε στο γραφείο που είχε τα περισσότερα άτομα με σκοπό να σκοτώσει. Δεν ήταν όμω σε σύγχυση. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε με σκοπό να σκοτώσει όσου περισσότερου μπορούσε. Πιστεύω ότι ήθελε να του εγκλωβίσει στο γραφείο και να του σκοτώσει. Είχε τρομερή δύναμη. Όλα αυτά τα απολάμβανε όμω. Μα ρωτούσε επανελειμμένα αν μας αρέσει όλο αυτό. Ακόμη και σήμερα δυσκολευόμαστε να μπούμε σε κανονικού ρυθμού. Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία τη 67 χρονης γυναίκα που έχασε το μάτι τη από την άγρια επίθεση. Είδα το συνάδελφό μου στο πάτωμα και άκουσα. Είμαι τρελό εγώ. Άλλο έχει σειρά. Περιέγραψε η υπάλληλο τη Δόη που έχασε το μάτι τη από την άγρια επίθεση. Εμφανώ ταραγμένη, περιέγραψε κλαίγοντα τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπη με τον κατηγορούμενο. Έπαθα σοκ. Δεν θυμάμαι καν από ποια πόρτα βγήκα. «Γλιστρούσαν τα χέρια μου από το αίμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τη μυρωδιά του αίματος». Η γυναίκα πρόσθεσε πως δεν είδε το τσεκούρι στην αρχή και νόμιζε ότι κρατούσε μαχαίρι. Από εκεί και πέρα είπε πως δεν θυμάται τίποτα άλλο παρά μόνο το αίμα. Η μάρτυρας περιέγραψε ότι η επιμείνες ήταν στη ΜΕΘ και σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ σημείωσε πως δεν είχε καταλάβει ότι έλειπε το μάτι της παρά μόνο γύρισε στο σπίτι. «Είμαι σήμερα εδώ γιατί έβαλα τα δυνατά μου. Ήθελα πολύ να προπαθήσω ξανά. Έχασα το μάτι μου. Έχω ένα βαθύλωμα στο κεφάλι μου και ματών συχνά η μύτη μου και τα αυτιά μου», είπε στην κατάθεσή της. «Έσφίξα τα δόντια μου και είδα το βίντεο. Ήθελα να δω που με πρόλαβε», είπε και ξέσπασε ξανά σε κλάματα, ενώ πρόσθεσε πως τις αρχές δεν μιλούσε καθώς είχε απελπιστεί. Σημειώνεται ότι έστησε αίσθηση προκάλεσαν οι δύο ερωτήσεις του κατουγορουμένου προς την μάρτυρα, αναφορικά με τα χτυπήματα που της έφερε, καθώς και για τις κινήσεις των χεριών του. Μάλιστα, δεν δίστασε να τη ρωτήσει, μήπω κάποιο την δασκάλεψε για να τα πει. Ξέρετε πόσε ζωέ έχετε καταστρέψει εσεί με τα μνημόνια, ρώτησε τη γυναίκα. Με εκείνη να του απαντά: Ο μεγαλύτερο μου φόβο αυτή τη στιγμή είναι να μην τον ξαναδώ. Σκέφτηκα ότι δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου και εκεί έγινα θηρίο, είπε η άλλη υπάλληλο που δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στην σποδιλική στήλη που περιέγραψε την δική τη εμπειρία. Η μάρτυρα είπε ότι άκουσε τι τσιρίδε μια άλλη υπαλίλου και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται άρχισε να δέχεται τα Έτρεχε το αίμα. Δεν φεύγει ποτέ η μυρωδιά. Αλλά σκέφτηκα τα παιδιά μου και τους άρπαξα τη λαβή. Πάλεψα πολύ μαζί του», είπε η μάρτυρας με λυγμού. «Στη μικρή μου είπαμε ότι έπεσα και χτύπησα. Μετά είδε το βίντεο στο διαδίκτυο. Μου είπε «Μαμά, γιατί λες ψέματα. Αυτό είναι το παντελόνι σου. Το παιδί μου σταμάτησε να μου μιλάει». Ηταν τόσο θυμωμένη, η γυναίκα είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί το ενδεχόμενο να γυρίσει στη δουλειά τη και έχει κάνει αίτηση για να εργαστεί σε άλλη υπηρεσία. Φοβάμαι ακόμα, θα πει. Γυρίζω στον δρόμο να δω αν είναι κανένα πίσω μου. Ο μεγαλύτερο μου φόβο αυτή τη στιγμή είναι να μην τον ξαναδώ. Να σημειωθεί επίση ότι ο κατηγορούμενο απίφθινε το λόγο και στη δεύτερη μάρτυρα, ρωτώντα την εάν την ξαναχτύπησε όταν εκείνη του κρατούσε το τσεκούρι. Τα βίντεο γελούν στο μάτι. «Πάνε να το γυρίσουνες στο ότι είμαι τρελός και μανιακός», είπε ο 45χρονος κατηγορούμενος. Ως μάρτυρας κατέθεσε και η υπάλληλος που τραυματίστηκε τη Μοιραία Μέρα, όχι από τσεκούρι, αλλά πέφτοντας από τη σκάλα στην προσπάθειά της να γλιτώσει. «Βλέπω ότι η συνάδελφός μου δεν κουνιέται και τις κατεβάζει το τσεκούρι στο πρόσωπο», είπε, με τρεμάμενη φωνή. Περιέγραψε παράλληλα τις στιγμές τρόμου που έζησαν όλοι οι εργαζόμενοι και τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησαν να βγουν από το κτίριο, αλλά και το πώς θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Μία ακόμη υπάλληλο που βρισκόταν στο γραφείο που μπήκε ο δράστη, κατέθεσε πώς. Μπήκε στο γραφείο, κατέβασε το σάκο και τον είδα πάνω από το κεφάλι του Πέτρου με το τσεκούρι. Είδα να τον χτυπάει και τότε τσίριξα και έτρεξα πάνω. Δεν έπρεπε να πάω να το δω αυτό, ήταν φρικτό. Ο Πέτρος ήταν στην καρέκλα. Του έλεγα: Πέτρο κουράγιο. Κατά τη διάρκεια τη πάλη, αυτό που θυμάμαι είναι ότι είχε πολύ δύναμη. Ήτανε ό,τι πιο φρικτό έχω δει. Να βλέπω σπασμένο πρόσωπο, μάτια πεταμένα, ανοιχτό κεφάλι και όλα αυτά τα απολάμβανε και έλεγε: Ήταν καλό, σα άρεσε, καλά να πάθετε. Έβριζε το σύστημα και την γραφειοκρατία. Όταν κατέβηκα κάτω, είδα παντού αίματα σαν σφαγείο. Τέτοια αγριότητα δεν πίστευα ότι θα τη ζήσω. Χρειάστηκα ψυχιατρική υποστήριξη για να συνέλθω. Δεν μίλησε καθόλου. Ήταν ψύχρεμο. Δεν άντεξα αυτό που έγινε και παρετήθηκα. Πριν την απολογία, να σημειωθεί πω στην αίθουσα προβλήθηκε και το επίμαχο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα τη εφορία ώστε να έχει πλήρη εικόνα το δικαστήριο για την επίθεση. Να σημειώσουμε πω το συγκεκριμένο βίντεο μπορείτε να το βρείτε και εσεί με ένα απλό search στο YouTube. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για 30 λεπτά περίπου με την περισσότερη ώρα να μην μιλάει για το ίδιο το περιστατικό, να εξαπολύει φραστικέ επιθέσει και manifesto ενάντια σε κράτο, αστυνομικού, δικαστέ, μιλώντα για τι συνθήκε κράτηση τα κελιά στις φυλακές και ούτω καθεξής. Σε ένα παραληρηματικό λόγο, ο δράστης τη δολοφονικής επίθεσης στη ΔΟ, Κοζάνης, έκανε λόγο για επίθεση στο ελληνικό κράτος, λέγοντας μάλιστα πως αν η εφορία ήταν κλειστή, θα πήγαινε στην περιφέρεια ή στα δικαστήρια. Ακολουθούν κύρια αποσπάσματα από την απολογία του κρατουμένου. Η επίθεση ήταν επίθεση στο ελληνικό κράτος, το οποίο εκφράζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μπήκα στην εφορία και έψαχνα τον διευθυντή. Δεν βρήκα το γραφείο του, άνοιξα μία πόρτα και χτύπησα τους φοροϊσπράκτορες. Το προηγούμενο βράδυ είχα δει την δολοφονία ενός 26χρονου στο Βόλο από αστυνομικούς, ακολουθώντας την πάγια τακτική να τρομοκρατούν την εργατική τάξη και όποιον αντιδράει. Δεν ήξερα το κτίριο, πήγα εκεί. Αν ήταν κλειστό, θα πήγαινα είτε στην περιφέρεια είτε στα δικαστήρια. Όταν σου ορμάει το φασιστικό λιοντάρι και εννοεί το κράτος, δεν το χτυπάς στα δόντια, το χτυπάς στο στομάχι και το στομάχι του φασιστικού κράτους είναι η εφορία. Είναι η οικονομική μπάτση ή η οικονομική δολοφόνη. Όταν ο άλλο πεινάει, δεν γίνεται να του βάζει φόρου. Αυτοί είναι οι χειρότεροι φασίστε, εννοώντα του υπαλλήλου τη ΔΟΗ, γιατί συνεχώ λένε Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα. Και επί Χίτλερ, κάποιοι άλλοι έκαναν αυτή τη δουλειά. Έχουν καταστρέψει τόσε ζωέ, γιατί να μην καταστραφεί και η δική του. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατηγορία που μου αποδίδεται ότι χτύπησα γυναίκε, εγώ το βλέπω σαν ισότητα αυτό. Την ίδια δουλειά κάνουν. Τον ίδιο μισθό παίρνουν. Είναι μια τακτική και αυτή του φασισμού. Βάζουν γυναίκε μπροστά, όπω έκαναν και με την πρόεδρο τη Δημοκρατία, για να κάνει τη βρωμοδουλειά. Ξέρω πολλού που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια γιατί του έχει ταράξει το κράτο. Άλλη φυλακή θα κάνω εγώ, άλλη ο Φουρτιώτη και άλλη ένα Πακιστανό. Δεν ήθελα να παραδοθώ, ήθελα να επιτεθώ και στου αστυνομικού. Το σκέφτηκα το βράδυ πριν εκτελέσω το έγκλημα που λέτε κι εσείς. Όταν με διαδήλωση δεν γίνεται τίποτα, στο τέλο θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο των καταπιεστών στου καταπιεστέντε. Δηλαδή, στο ελληνικό κράτος. Δεν είχα ξαναπάει στο κτίριο. Πήρα το αυτοκίνητο του πατέρα μου και τα δικά μου εργαλεία, α τα πούμε τα δολοφονικά. Πήρα και ένα χαρτί να φανεί ότι κάτι κάνω, έδωσα τα στοιχεία μου και πήγα ακριβώς εκεί που δήλωσα. Έψαξα το γραφείο του διευθυντή και αφού δεν τον βρήκα, άρχισα αυτό που λέτε δολοφονικά χτυπήματα. Αναφερόμενο στη μία από τι γυναίκε που χτύπησε, αυτή που πάλεψε μαζί του, το τελευταίο θύμα δηλαδή. Είπε, «Την χτύπησα, την ξαναχτύπησα και λέω, γιατί δεν πέφτει». Την κοίταξα και είδα κάτι διαφορετικό στο βλέμμα της. Ήταν αποφασισμένη να ζήσει. Κρατούσε το τσεκούρι και το κρατούσα και εγώ. Ήρθε ο διευθυντής και με έβαλε κάτω γιατί ήταν πιο δυνατός. Δεν ήθελα να μου πάρουν το τσεκούρι για να μην μου κάνουνε κακό αλλά και για να μην με πιάσουν οι αστυνομικοί. Δεν ήθελα να παραδοθώ, ήθελα να επιτεθώ στους σοκ στην αίθουσα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, παρεμβαίνοντας κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της απολογίας, αφού ζητούσε επίμονα να τοποθετηθεί ο δράστης για το περιστατικό και όχι για να κάνει μανιφέστο, του είπε με κάνετε να το αγαπώ το κράτο περισσότερο με αυτά που λέτε, ακόμη και αν είχα και εγώ κάποιε αμφιβολίες ενδεχομένω. Το δικαστήριο διέκοψε μετά την απολογία του κατηγορουμένου. Κατόπιν πολύ ωρισακροματική διαδικασία, ο κατηγορούμενο κρίθηκε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρί να αναγνωριστεί καμία ελαφρεντική περίσταση. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τη Φλόρινα καταδίκασε τον 46 σε ισόβια κάθριξη και επιπλέον κάθριξη 26 ετών. Μετά την εκφώνηση της ενδημιγορίας, αποχώρησε από την δικαστική αίθουσα, κάτω από ισχυρά αστυνομικά μέτρα, και επέστρεψε στις φυλακές. Όπως πάντα όμως, κατέθεσε αίτημα για έφεση στην ποινή του. Την 1η Ιουνίου του 2023 πλέον, θα ξεκινήσει η εκδίκαση του δράστη σε δεύτερο βαθμό, που όμως θα αναβληθεί. Ο κατηγορούμενο αρνήθηκε εκ νέου την συνήγορό του που του είχε οριστεί από το δικαστήριο, δηλώνοντα ότι εκείνη είναι ανεπαρκή. Ενώ ένα από του τρει λόγου αναβολή μετά το αίτημά του ήταν και για να δώσει πανελλαδικές εξετάσει. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του, αφού σύμφωνα με την εισαγγελέα δεν μπορεί να μην του επιτραπεί να δώσει εξετάσει και πρότεινε να του δοθεί η άδεια για τι εξετάσει, τονίζοντα ότι είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να ζητούν κάτι τέτοιο. Ο 46χρονος ζήτησε αναβολή της δίκης του για δύο επιπλέον λόγους. Ο πρώτος, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο, ζήτησε τα πρακτικά του προηγούμενου δικαστηρίου και δεν του δόθηκαν και ο δεύτερος, για παραποιημένα, όπως είπε, πρακτικά του πρωτόδικου δικαστηρίου. Εν αναμονή, λοιπόν, της απόφασης της έδρας και κατά την αποχώρηση του κατηγορουμένου, έντονη ήταν η δυσανασχέτηση των παρευρισκομένων μαρτύρων. Δεν ήμουν αυτό τη μάρτυρα, το έζησα κάτω. Εγώ είμαι η προϊσταμένη τη ΙΕΔΕΣ του Κοινό Ρωχό. Σα είδαμε με αγανάκτηση. Οποιοδήποτε, νομίζω, με αυτέ τι αποφάσει θα ήταν αγανακτισμένο. Οποιοδήποτε. Ζήτη... Πόσο εμεί που το ζήσαμε κιόλα, του είδαμε του συναδέρφους. Ζήτησε αναβολή, ζήτησε γιατί. Για να συμμορφωθεί, να μορφωθεί. Ένα ο Μπάμπη, ο <σομπάμπησον>, και ένα αυτό. Έλεο λέει. Έτσι λέει, ναι. Mm. Θα μορφωθεί και θα συμμορφωθεί κατά το δικαστήριο. Ναι. Στα Δημητραλέγομαι, παραστάθηκα okay. για λογαριασμό okay. τη Χίρα του Εκλειπώντο, ο οποίο θανατώθηκε βάναυσα από τον κατηγορούμενο, okay. κυρία Τρικελίδου Παρθένας και του ανήλικου τέχνου okay. τη, το οποίο εκπροσωπεί ο Σάκη Γονική Μέριμνα. Δυστυχώ έγινε δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου και η υπόθεση αναβλήθηκε ορίστο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν όλα αυτά τα φρικτά στην εργασία του. Θα κληθούν εκ νέου την επόμενη δικάση μου, να τα εξεστορίσουν ο το δικαστήριο. δικαστηρίου. Ε, ζωντανεύουν και πάλι μνήμες από εκείνη τη φρικτή μέρα και κυρίως για την χείρα του Πέτρου και το mm -hmm. παιδί που ξεκινά πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, βέβαια αυτή την κατάσταση τους είναι εδώ το και τρία χρόνια οι άνθρωποι, δεν έχει περάσει μια μέρα που να μην και ε, την έλλειψη του Πέτρου. Ε, ελπίζω τε, να με το πέρασμα του χρόνου όλες αυτές οι μνήμες να απαλληλθούν. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο Πέτρος. Ήταν ένας αξιόλογος κύριος, σύζυγος πατέρας, και φίλος και συνάδελφος. Όλοι οι συνάδελφοί του σήμερα ήρθαν για να τιμίζουν και την μνήμη του. Ευχαριστούμε εκ μέρου της οικογένειας για όλη την κατανόηση που δείχνεται και τη συμπαράσταση και όλους τους εμπλεκόμενους. Και Μια τελευταία ερώτης λοιπόν, θέλω να σας κάνω. <χω> με δεδομένο το, το, το, το τι ζητήθηκε από τον κατηγορούμενο μάλλον για να αναβληθεί αυτή η δίκη. Ε, δυστυχώς ο κατηγορούμενος χρησιμοποιεί τα δικονομικά ευεργετήματα που του δίνει ο νόμος. Κατά τη γνώμη μου ο νόμο πρέπει να είναι ίσως για όλους, να μην εξαιρούνται οι στυγεροί εγκληματίε, το οποίο και αυτό χρησιμοποιεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, πρότεινε είναι τρεις λόγους ο ίδιος. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι δεν είχε λάβει γνώση των εγγράφων γιατί ζήτησε τη δικογραφία. Στην πραγματικότητα όμω τη δικογραφία την παίρνεις εξουσιοδοτώντας πυροξούσιο δικηγόρο ο οποίος επιλαμβάνεται και σου το αποδίδει. Η γραμματεία δεν είναι υποχρεωμένη να στέλνει πακέτα στις φυλακές, κάτι που δεν επιτρέπεται και μπορεί να δημιουργούνται και διάφορα άλλα ζητήματα. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν αναγνώρισε και είπε ότι δήθεν είναι κατασκευασμένα και πλαστογραφημένα τα πρακτικά. Και ο τρίτος, ο τελευταίος, και αυτό δείχνει και του κατασκευασμένο και του πράγματος, είναι ότι ξαφνικά θέλει να δώσει ναι και να τα ακούσει ξανά τι ακριβώ συνέβη ει του συζύγου τη. Οπότε παραστάθηκε με δήλωση προς υποστήριξη τη κατηγορία. <Τι> Πώς λέγεται εσύ, Κρατσικό, στα δήματα λέγομαι. Θα μα διαβάσει τη δήλωση. <Τι> Ποιο <άνθρωπο> είναι Και πρόσωπο, Κυρία Μαρία Μαστρανέστη. Για πείτε μα, πώ είδατε τώρα το αίτημα του κατηγορουμένου. Κοιτάξτε να δείτε, εμεί από την πλευρά τη υπεράσπιση για την υποστήριξη κατηγορία θεωρούμε τα αιτηθέντα παλιτιστικά. Θεωρούμε ότι είναι λόγοι υπαρικιστικοί για να μπορέσει να τύχει τη όψη τη αναβολή όμως, Όμω υπάρχει ένα μεγάλο όγκο. Είναι τον άλλο λόγο τους οποίους του οποίου θεωρώ ανεπίδεκτο σε μπάση περιπτώσει σχολιασμού, ο λόγο ότι θέλει κάποιο να συμμετάσχει στι επανεγκαίε εξετάσει που ξεκινούν αύριο, ο γερμανικό θα θεωρείται σεβαστό. Μακάρι να το εννοεί πραγματικά, μακάρι να στοχεύει πραγματικά σε αυτό και του εύχομαι καλή επιτυχία. Σχολά σχολά μπορούμε να ε, αδικείτε εσείς τους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και πρωτόδικα, αλλά ιδίως τα θύματα και τους οικείους των θυμάτων ε, πρόκειται για μια συνεχιζόμενη κατάσταση η οποία προκαλεί μεγάλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ψυχική έτσι, αναστάτωση παρά τα ότι σα λένε θα μου επιτρέψετε να γνωρίζω κάτι περισσότερο είναι άνθρωποι οι οποίοι και πολύ καλά κάνουν προσπαθούν να είναι αισιόδοξη και χαμογελαστή. Πολλέ φορέ όμω ξέρετε ότι τα χαμόγελα μπορεί να κρύβουν από πίσω άλλου είδου καταστάσει και να είναι ένα μηχανισμό αυτό. Ε. Σε κάθε περίπτωση, θα μου επιτρέψετε, ε, θέλω να το πω γιατί μου το έχει τονίσει επανειλημμένα η εντολή μου, εκείνο που επιθυμούν είναι το συντομότερο δυνατόν να δοθεί επιτέλου μια οριστική έτσι, ένα τέλο σε αυτή την κατάσταση, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την καθημερινότητά να... η, η ψυχική πολύ. Περιμένουμε να δούμε. Τους λόγους, πώς το του λόγου, πώ του ξεδιδατε του κατηγορουμένου για την αναβολή. Εντάξει, είναι δικαίωμα το καθενό να φοιτήσει, να σπουδάσει μέσα στο σοφρονισμό του, στον εγγυησμό του. Εφόσον έτσι λέει ο νόμος, έτσι θα το κάνουμε. Είστε υπάλληλο, είσαστε... Όχι, εγώ είμαι ο <συσχελίου> σύζυγο τη κυρία Μαστραλένα. Δεν έχω ξεπεράσει Είμαστε καλά, Είμαστε καλά. Σας... Είμαστε καλά. Η σύζυγό σα είχε τραυματιστεί. Ναι, ακριβώ. Προσπάθησε να τον αποκλείσει γιατί την είχε τραυματίσει. Προσπάθησε να αυτοαμυνθεί. Αυτό κρατούσε το τσεκούρια. Όπω καταλαβαίνει, μια γυναίκα ήδη χτυπημένη στην πλάτη και με πολλαπλά συντριπτικά κατάγματα στο κρανίο δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Yeah. Τέλο πάντων, γλίτωσε. Όλα καλά. Αναμένουμε την τελευταία στάση του δικαστηρίου. Ό,τι θα οριστεί για να τελειώνουμε αυτό που δεν οριστεί κατευνά. Κλείνοντα την υπόθεση, θα σταθούμε σε ένα περιστατικό που μόνο ντροπιαστικό θα μπορούσε να το αποκαλέσει κάθε νοήμον άνθρωπο. Αποζημίωση 30.000 ευρώ για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη, επιδίκασε το δεύτερο τριμελέ διοικητικό πρωτοδικείο Κοζάνη, στην μία από τις δύο εφοριακού που υπέστη σοβαρά τραύματα και μόνιμη αναπηρία μετά την απρόκλητη και βία η επίθεση του ΝΙΚΑΠΑ. Η απόφαση αναγνωρίζει πω υπάρχει ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, καθώ δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, όπου μάλιστα, αμέσως μετά την επίθεση, λήφθηκαν επιπλέον μέτρα ασφαλείας στην Δοη. Η συγκεκριμένη απόφαση, όμως, προκαλεί ερωτηματικά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι επιδικάζει αποζημίωση 30.000 ευρώ από τις 200.000 ευρώ που ζήτησε η εν λόγω υπάλληλο, παρότι υπέστη εξαιρετικά σοβαρέ βλάβες στην υγεία της. δηλαδή μόνιμη αναπηρία με απώλεια του δεξιού ματιού της ως αποτέλεσμα των χτυπημάτων με το τσεκούρι στο κεφάλι, εκτεταμένο πολυτμηματικό κάταγμα κρανίου, ενδοοικογενειακό υποσκληρίδιο αιμάτωμα, εγκεφαλικέ θλάσει και τραυματική και η υπαραχνοειδής, βαριά κρανιοπροσωπική κάκωση με εκτεταμένο κάταγμα, σπλαχνικού κρανίου κτλ. Όπως την ενημέρωσαν εκ των υστέρων, κατά τα ιστορούμενα, οι πιθανότητε να επιβιώσει ήταν μόλι 10%. Στις 27 του 2020, υποβλήθηκε σε επέμβαση προκειμένου να νεκρωθεί το οπτικό νεύρο του δεξιού βολβού, ώστε να μην χαθεί η όρασή τη και στο αριστερό μάτι. Στι 27 Εβδόμου του 2020 υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση τραχειοτομίας, διότι, λόγω της μακροχρόνιας νοσηλεία τη, παρουσιάστηκε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση. Ακολούθως, στις 18 Οκτώου του 2020 μεταφέρθηκε στη μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, όπου νοσηλεύτηκε για 18 ημέρε. Εκεί υποβαλόταν καθημερινά σε φυσιοθεραπείε για την αντιμετώπιση τη βαριά που προκλήθηκε από την καταστολή και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και υποστήριξη από ψυχίατρο από το νοσοκομείο μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική αποκατάστασης Αρρωγή, όπου και παρέμεινε για 42 ολόκληρες ημέρες, ενώ μετά φιλοξενήθηκε στο σπίτι της αδερφής της για το τελευταίο στάδιο της αποκατάστασής της. Αυτά αναφέρει η παριθμών 62 του 2024 απόφαση του δεύτερου ου Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι προκύπτει ότι το ελληνικό δημόσιο ζήτησε, παρακαλώ την προσοχή σας, την απόρριψη της αγωγής, διότι η απρόκλητη στη θανατιφόρα επίθεση, αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας τι. Γεγονό απρόβλεπτο που δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρα επιμέλεια και σύνεση, και ω εκ τούτου ο αιτιόδη σύνδεσμο ανάμεσα στι αποδεδομένε στα όργανα του παράνομε παραλήψει και στον τραυματισμό τη ενάγουσα έχει διακοπεί. Η απόφαση παρόλα αυτά του δικαστηρίου θα ήταν πω απέριψε του ισχυρισμού του ελληνικού δημοσίου, κρίνοντα μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια όργανα του εναγωμένου, δηλαδή του ελληνικού δημοσίου, παρανόμω παράλληψαν λάβουν επαρκή προληπτικά μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από τις περιστάσεις για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας της ενάγουσας, ενώ είχαν προς τούτο υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 662 ΑΚ και της δεύτερης παραγράφου του νόμου 3850 κάθετος του 2010. Η εκδήλωση εγκληματικής ενέργειας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΑΑΔ δεν αποτελούν γεγονός ευνίδιο και απρόβλεπτο, αλλά προβλέψιμο. Μάλιστα επισημαίνεται πως μετά την επίθεση. Τα αρμόδια όργανα του εναγόμενου έσπευσαν αμέσω να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασία. Ειδικότερα, όλε οι ΔΟΗ τη χώρα άρχισαν να προκυρήσουν διαγωνισμού με απευθεία αναθέσει για την παροχή υπηρεσιών φύλαξη των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίε τη ΑΑΔΕ. Επίση, δόθηκαν οδηγίε προ τι υπηρεσίε τη για την σύναψη συμβάσεων παροχή υπηρεσιών φύλαξη και την προμήθεια μέσων ελεγχόμενη πρόσβαση στι περιφερειακέ και ειδικέ αποκεντρωμένε υπηρεσίε τη, ενώ και οι αντίστοιχε πιστώσει. Συγκεκριμένα στην ΔΟΗ Κοζάνη τοποθετήθηκε ανιχνευτή μετάλλων και ανατέθηκε η φύλαξη του κτιριου σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Ακόμη θεσπίστηκε η διάταξη του άρθρου 102 του νόμου 4714 κάθετο του 2020, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που υπάλληλο τη αρχή υποστεί σωματική κάκοση ή βλάβη υγεία λόγω επίθεση σε βάρου του κατά τη διάρκεια και εξαιτία τη εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντο, η αρχή εξαιτια τη εκτελεση των υπηρεσιακων του Αναλαμβάνει την κάλυψη των πάσων φύσεων δαπανών νοσηλεία και αποθεροποίηση αυτού, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένε δαπάνε δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο. Κλείνουμε με αυτά που είπαν οι δικηγόροι για την εν λόγω υπόθεση. Την εν λόγω υπόθεση χειρίστηκαν από κοινού οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τη παθούσα Γιάννη Καρούζο και ο Κωνσταντίνο Ξινομπίτη, οι οποίοι αναφέρουν πω η ασφάλεια των εργαζομένων στο τους είναι ατομικό του δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του κάθε εργοδότη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Εκτόσει στο δικαίωμα τη ασφάλεια των εργαζομένων, είτε αυτοί εργάζονται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, δεν είναι ανεκτές από την ένωμη τάξη μα. Στην προκειμένη περίπτωση, παραβλάφτηκε το ατομικό δικαίωμα του εργαζομένου στην προστασία τη υγεία του και το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση δεν δέχτηκε ότι συντρέχουν λόγοι απαλλαγή του δημοσίου από την ευθύνη του για την αποζημίωση. Πώς σου φάνηκε Παράλογη Παράλογη ε, Δεν μου φάνηκε λίγο παράλογη Σαν φάνηκε κανείς. πολύ λογική <laughs> Σου φάνηκε πολύ λογικό ένας άνθρωπος Ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα Είχε κάποια κολλήματα μέσα στο κεφάλι του αποφάσισε ένα ωραίο πρωί να πάρει τα τσεκούρια του, τα σφυροδρέπανά του και να πάει στην εφορία γιατί κάπως έπρεπε να πάει κόντρα στο κατεστημένο και είπε «Τι θα κάνω, θα πάω και θα τους απακιάσω όλους». Ευχαριστούμε, να σου φαίνεται παράλογο. Εντάξει, προφανώς και δεν μου φαίνεται λογικό, αλλά είμαστε σαν κοινωνία, εγώ αυτό κρατάω, έναν τέτοιο τρελό μακριά από το να γίνει μπάχαλο. Και απορώ πως κάποια πράγματα είτε στο ελληνικό δημόσιο είτε και στον ιδιωτικό τομέα περνάνε λίγο στο φλού, κάτω από το χαλάκι λίγο ται -ται -ται. Όσον αφορά την ασφάλεια εννοείς Ναι, δηλαδή πραγματικά πριν από κάποια χρόνια, πριν από πολλά χρόνια οι τράπεζες ήταν πολύ πιο εύκολο να μπεις Τώρα έχουν βάλει κάτι πόρτες λίγο πιο και τα λοιπά Όχι ότι και τώρα δεν γίνονται. Ναι, εντάξει, απλά οι τράπεζα ήταν από πάντα ιδιωτικέ. <laughs> Θέλω να πω ότι κάποιο τι είχε και κάποιο έλεγε ότι, εγώ εδώ θα βάλω την απαραίτητη φύλαξη έτσι ώστε να μην μπουν και να αρπάξουν όλα τα λεφτά του κόσμου. Τώρα, στου δημόσιου φορεί δυστυχώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί φαντάζομαι την τεκτιβάκια όπω και εγώ, έτσι κι εσεί, έχουμε πάει πολλέ φορέ σε διάφορε δημόσιε υπηρεσίε, έχουμε επισκεφτεί τα δημόσια κτίρια και βλέπουμε ότι στην καλή. Στην καλύτερη, στην καλύτερη να έχουν air το καλοκαίρι, στη χειρότερη να έχουν ωριακά σπασμένα παράθυρα, βρώμικου κισέδε και δε σημαζεύεται. Και επίση εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Ακεί ήθελα να καταλήξω ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, δηλαδή πραγματικά μπορεί να μπει και να κάνει ό,τι θέλει. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που από τη στιγμή που περάσαμε μια τέτοια οικονομική κρίση, που γενικά ο κόσμο στην οικονομική κρίση, όχι να πει ότι σάλεψε, να πει ότι έγινε λίγο πιο ευαίσθητο και όλα αυτά. Γιατί δεν ε, παίρναμε από την αρχή 15 συγκριτάδες... Να του εκπαιδεύσει κατάλληλα, να μπορούν να είναι πρώτο πυλόν σε οποιαδήποτε τρέλα μπορεί να πάθει ο πολίτη. Γιατί εντάξει, τώρα μεταξύ μα και αυτό ο άνθρωπο ο οποίο ανέφερε ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος έζησε την κρίση στο πετσί του και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη λογική. Ναι, μόνο έτσι μπορώ να το πάρω εγώ. Δεν μπόρεσε δεν να θα... ανταπεξέλθει στη λογική των πραγμάτων και στα... στα δεδομένα τα οποία ήδη είχε. Δεν θα χαρακτηρίσω κάπω τον συγκεκριμένο, αλλά θέλω να σου πω ότι μέσα μου. Το γεγονό και μόνο που είπαν όλοι οι υπόλοιποι ότι δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ναι. Και παρόλα αυτά είχε ένα μανιφέστο πίσω στο μυαλό του ότι μα τρώει το σύστημα ε, και τώρα, θέλουν να μα. Όχι, αυτό ο επαναστάτη χωρί αιτία είναι μία μορφή την οποία τη βλέπει σε, σε όποια περίοδο και να είσαι. Απλά νομίζω ότι αυτό ήταν επαναστάτη χωρί αιτία, ο οποίο δεν. Ε, ε, όχι πνίγηκε από το ίδιο του το μανιφέστο. Που να κάνει πράξη κάποια πράγματα τα οποία ανήκουν. Στη ζώνη τη φαντασία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για μένα ανήκει στις ζώνη τη φαντασία το να ξυπνήσω ένα πρωί, όσο έβρα και να έχω με την κυβέρνηση ή με το κράτο και να πάω στην εφορία εδώ πάνω, που οι άνθρωποι δεν μου φτάνουν σε κάτι επειδή δουλεύουν εκεί. Το ότι είναι διορισμένοι στο δημόσιο, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Το ότι κατά πόσο έχουν τα προσόντα για να είναι σε αυτέ τι θέσει, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δυστυχώ ζούμε σε ένα κράτο, σε οποιοδήποτε μάλλον κράτο και να ζούσαμε, το ίδιο πράγμα θα σου έλεγα. Ότι καλό ή κακώς, υπάρχουν κάποιοι δημόσιοι φορεί οι οποίοι σωστά ελέγχουν του πολίτε. Δεν μου φαίνεται παράλογο το ότι υπάρχει εφορία. Μου φαίνεται παράλογο το ότι πληρώνουμε τόσο στην εφορία και ότι φορολογούμε τόσο. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και το πώ δαπανούνται αυτά τα έξοδα, αλλά τέλο πάντων. Είναι... Mm. Τα έσοδα, συγγνώμη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εγώ το έχασα εκεί που θα μπορούσε να με πείσει με δύο τρόπου. Αν δεν του σαπάκεζε και οριακά Ό, δεν του σκότωνε. Αν δούλευε μια ζωή πολύ σκληρά και δεν τα κατάφερνε, που εκεί το, το ακούω. Ναι. Σε τρωεί το σύστημα, ρε παιδάκι μου, δεν τα καταφέρνει. Δεν αφήνει να πάρει ανάσα. Έχει όμω βιώσει το πετσί σου κάτι το οποίο έχει αν να ξεσπάσει πάνω σε αυτό. Όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά τέλο πάντων. Όλοι μα τρώμε σκατά καθημερινά Τάξι, ρε, και δεν ξεσπάμε έτσι. Δυστυχώ δεν έχουμε γεννηθεί με πολλά μηδενικά. Και δεύτερον, δεν έχουμε γεννηθεί με πολλά μηδενικά, αλλά μια χαρά την παλεύουμε και Μ, κάνουμε ναι. και πράγματα που θέλουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Κανεί δεν κάνει ό,τι γουστάρει εκτό από του ζάμπλου του. Που στην τελική, όπω κατάφεραν να γίνουν ζάμπλου, τη με χαρά του. Να σου πω. Εντάξει, όχι και αυτό είναι περιβολική. Όλοι καταφέρνουμε να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Απλά δεν ε, μπορεί να έχουμε θέμα στο χρόνο ρε παιδάκι. Εντάξει okay, δεν ξέρω δεν σου πάντουν μεγάλη κουβέντα Και δεύτερον με έχασε τελείω όμω, Εκεί που έκανε την, τον παραλογισμό του και επί Χίτλερ Κάποιοι δουλεύανε και κάναν την δουλήτσα τους Ότι είμαστε ακριβώς το ίδιο ρε παιδάκι μου Ρε εσύ όμως άμα το δεις και λίγο από την άλλη πλευρά σου Μέσα σε ένα άρρωστο μυαλό και ένα τόσο παθιασμένο μυαλό Χωρίς κανένα λόγο πέραν του νοσίματος του οποίου για μένα είχε Σε εποχέ. Πάντα όλοι κάναμε τη δουλίτσα μας. Πάντα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θα κάνανε μία άλλη δουλίτσα ή μία πιο βρωμοδουλήτσα. Δεν είναι, για μένα είναι τελείως άκυρο όλο αυτό το οποίο έγινε στη Δόη της Κοζάνης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τη δικαιολογία ότι θα πάω να χτυπήσω το σύστημα από μέσα. Τι, άμα θες να μπας να χτυπήσεις το σύστημα από μέσα, κάνε άλλα πράγματα. Μην μπει στη διαδικασία να βάλεις το μανδύα της βίας και να πεις ότι εγώ θα πάρω όλα μου τα εργαλεία και θα πάω να τους απακιάσω το ξύλο. Γιατί, γιατί ταυτίζεται μαζί μου αυτό το πράγμα θα ήθελε. Γιατί ξέρω εγώ, όχι, ναι, δεν θέλω να το πάω πολιτικά, σε καμία περίπτωση. Αλλά έτσι Εντάξει, ναι, οκ. Δεν είναι. Εντάξει. Όλοι θα ήμασταν απέναντι σε κάτι. Τέας πάντων, δεν, δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν καλά. Και μου κάνει και τεράστια εντύπωση. Σύμφωνα πάντως με γιατρούς για να σε διακόψω λίγο, δεν είχε απολύτω. τίποτα. Απλά ήταν η πεποίθησή του, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Επίση και οι γονεί του δεν, ε, δεν μου φάνηκε ότι ενδιαφερόντουσαν. Τι εννοεί, βλέπει έναν άνθρωπο που έχει φτάσει 45 χρονών δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και εσύ τι κάνει, συνεχίζει να τον συντηρεί, συνεχίζει να του λες Ναι, πάρε, τα, πάρε 300 ευρώ από τη σύνταξή μου και ζει το μήνα σου. Αυτό είναι το να είσαι καλό γονέα και να προστατεύει το, αλλά... το παιδί σου από είμαι μπάρεις, το οτιδήποτε. Να προστατεύει το παιδί σου Δεν σου λέω ότι του δίνανε και άπειρα χρήματα και Αλλά και πάλι. Γιατί Όχι, αφήνεις? για μένα είναι λάθο. Γιατί τον αφήνεις να φτάσει 45 χρονών και να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Γιατί τον αφήνεις, Τι το... γιατί τον γέννησες. Εντάξει, τώρα αυτό... Όχι ρε παιδάκι μου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτίθεται ότι κάνεις ένα επόμενο βήμα για να... Πας κάτι άλλο σε ένα επόμενο επίπεδο Θες να κάνεις μια οικογένεια και ένα παιδί για να το δεις να μεγαλώνει και να γίνεται καλύτερος άνθρωπος στη ζωή του Δεν θα τον αλλαγκάσει να κάνει κάποια δουλειά, Sonic ντέ. Αλλά όμα φτάσει και 45 χρονών και δεν δουλεύεις, ε, δεν είμαι και πιο χαρούμενο άνθρωπος που... Δεν <Τε> ξέρω τι να σου πω Έτσι είναι όμως, όταν σε δαγκώνει το λιοντάρι το χτυπάς στο στομάχι τα μάθαμε και αυτά. Βασικά, εγώ θα πω ότι τα μόνα θύματα σε αυτή την ιστορία ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ο, ο ένας έχασε τη μάχη με τη ζωή, και οι άλλε, η μία ειδικά, για μένα έχασε και αυτή τη μάχη για τη ζωή. Δηλαδή, το ότι υποβλήθηκε σε τόσα χειρουργία, το ότι αναγκάστηκε να χάσει το μάτι τη, γιατί αν δεν το έκανε, θα έχανε γενικά την ορασή τη. Το ότι μπήκε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία και το ότι η γυναίκα ζήτησε αποζημίωση 200.000 ευρώ και το ελληνικό κράτο γύρισε και είπε κουκλαμού. Όχι. 30. 30 θα 30 πάρεις. Αξίζεις. Και αυτά τα 30 που θα πάρεις, ε, άντε. Να βγάλουμε και του φόρους. Έτσι... Να βγάλουμε και τους φόρους. Και δούλευες στη ΔΟΗ ξέρεις πώς πάνε και φόρη. 30 σου δίνουμε, βγάλε και τους φόρους, βγάλε και τα και τέτοια. Και τι έκαναν από τότε στο ελληνικό δημόσιο έχουμε, έχουμε πάρει σε κουρτάδερ. Τίποτα. Ναι, εντάξει, πήραμε λίγου παραπάνω. <laughs> Εν τω μεταξύ, με εκνευρίζει στην όλη την υπόθεση που είπαν ότι ειδικά στη Δόηκο έχει μπει ανιχνευτή μετάλλου. Γιατί ας, σε όλε τι μπορώ... Αυτό, πάνε. γιατί σε όλες <laughs> οι μπορώ να μπω εγώ, α πούμε, στη Νέα Μύρνη με ένα μπιστόλι ε, και να κάνω την Κουστάρου. Και όταν είπα πριν σε κυρτά, δεν αν είστε και ακούει, παιδιά, πάρα πολύ καλά τις Απλά, δυστυχώς, το κράτο αυτό το για μένα. Γιατί πρώτον δεν τους σωστά. Τους έχουν δηλαδή, Δηλαδή, τώρα ανοίγουμε ένα θέμα mm. που εντάξει, ρε παιδί μου, του έχετε δει κι εσείς μερικές φορέ που κάθονται εκεί πίσω από ένα γκισέ και είναι μόνιμα σε έναν υπολογιστή. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, γιατί του λένε πήγαινε και φύλαξα το κτίριο. Ναι, οκ, okay, αλλά να πάω και να φύλαξω το κτίριο και να ξέρω από τι το προστατεύω. Να ξέρω σε περίπτωση που μπει κάποιο παλαβό μέσα, όχι να τον αφοπλίσω, να φερθώ έξυπνα, ρε παιδί μου, για το πώ θα τον κάνω να φύγει. Να προστατέψω τους υπόλοιπους, δεν τον κάνω να φύγει. Τον μέσα. Που και πάλι δεν ξέρω, γιατί μπορεί αυτή η νοχελικότητα που έχουν πίσω από τον Κισέ να είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Δεν το ξέρω. Δεν είναι ρε παιδάκι μου, κοίτα. Οι, καταρχάς, οι περισσότερες υπηρεσίες παίρνουν ιδιωτικούς. Ναι. Δεν έχουμε ούτε καν σαν κράτο. Έχουμε δημοτική αστυνομία. Έχουμε του άλλου με τα μπλε που πάνε και μου φυλάνε τι πορείε και τα τέτοια. Σαν κράτο να μα φυλάει τα δικά του. Ο, δεν λέω να μου φυλά το δικό μου το μαγαζί. Τα δικά σου τα κτίρια. Τι δόει, τι είναι. οτιδήποτε. Δεν έχουμε. Α πάρουμε ιδιωτικού υπαλλήλου λεφτά. Τάχος. Γιατί η ιδιωτική η ασφαλιστική ω αγουσάτη θα χρεώσει. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό εν τέλει έφαγε η σόβια σε 26 χρόνια. Και ζήτησε. Και ζήτησε έφεση, Α... στην οποία καλά και αυτό βλαμμένο. Ζήτησε έφεση, στην οποία τι, δεν παρευρέθηκε, μετά το μετάνιωσε. Στην έφεση. Όχι, παρευρέθηκε ε. μια χαρά. Αλλά γύρισε και είπε: ότι Ξέρει τι, Ποια είναι τα δικαιώματά μου, Αυτά, αυτά και αυτά. Όλα θα τα ζητήσω. Αυτό πάει να πει: Χτυπάω το σύστημα από μέσα. Μπορώ να πάρω αναβολή. Μπορώ να πάρω αναβολή. Θα σα ταλαιπωρώ όλου σε διάρκεια. Θα σα ταλαιπωρώ. Αυτό που λε και εσύ. Μέσα στο μυαλό του αυτό μπορεί να το βλέπει ότι, ha, παίζω τώρα. Έτσι, ναι, τώρα θα με πληρώνουν κιόλου. Όπω έβαλα και μέσα στο επεισόδιο, θα ακούσατε πάρα πολύ καλά την μία τη μάρτυρα που γύρισε και είπε ότι ζήτησε λέει. Που είχε νεύρα. Και καλά έκανε γιατί αυτή τα βίωσε όλα αυτά. Ζήτησε λέει να πάει να δώσει εξετάσει πανελλαδικές όπω έκανε και ο Μπάμπη. Hey, Άλλη μια φορά που έκανε. Και ξέρει τι, δεν τα λέμε αυτή τη φορά εμεί που είμαστε έξω. Που είμαστε έξω εννοώ από όλη αυτή την κατάσταση και δεν τα έχουμε βιώσει. Τα λένε και άνθρωποι που τα έχουν βιώσει. Και αν κάποιο μπορεί να μα ακούει και να λέει Μα είναι δικαίωμά του. Ναι, είναι δικαίωμά τους, Να σου και σένα το παιδί, τον δικό σου άνθρωπο ή και σένα τον ίδιο και να τρέχει στα δικαστήρια και να ζητάει ο άλλο. Θέλω να βολύμβω, θέλω να δώσω εξετάσεις. Να δούμε πόσο χαρούμενο θα είσαι γι' αυτό. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω αυτό που είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι ναι, OK, όλοι έχουν δικαίωμα για τα πάντα, αλήθεια και οι κρατούμενοι εννοείται, αλλά να έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα. Εκεί μπορώ να το δεχτώ, μπορώ να το καταπιώ, μπορώ να το αφουγκραστώ, μπορώ να το κάνω ό,τι ρήμα θέλετε. Αλλά πάλι έτσι από το πουθενά, πάλι χωρί να μην έχει Ούτε μισό χρόνο ξαφνικά να γυρίσει και να πει ότι μάγκε. Εγώ αποφάσισα ότι θα πάω να δώσω. Θα υπερασπιστώ εννοείται μόνο μου τον εαυτό μου. Θα είμαι μογκοθόδορο εντωμεταξύ με στο εφετείο και θα συνεχίζω να λέω απλά τα κακά του ελληνικού κράτου. Ε, Χωρί να δίνω καμία απόλυτο εξήγηση το για ποιο λόγο ξύπνησα ένα πρωί, έβαλα τα δρεπάνια με στο αυτοκίνητο και πήρα και του απάκια όλου στο ξύλο. Εντωμεταξύ να το ε, πω εγώ και σαν τέτοιο. Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει κάθε καλοκαίρι. Α, δεν ξέρω, μπορεί. Ναι. Mm -hmm. Άρα πρέπει εμεί, σαν ελληνικό κράτο, να ορίσουμε μια ημερομηνία που δεν είναι καλοκαίρι, α πούμε, για να τον δικάσουμε. Έτα. Ε, Συγγνώμη που δεν μπορούμε να πάμε με τα δικά σου δεδομένα και το πότε θε εσύ να. Θα μου πει από την άλλη: και αυτό χαζομάρα είναι που λέω, γιατί αφού ξέρουν ότι ο καθένα θα το κάνει αυτό, όρισε το τη δικάσουμε ή πριν ή μετά. Να μην έχει το δικαίωμα αυτό. Να δώσει τι σου. Δεν σε... Δε σε καλώ με σε δίκη Να μην είναι ναι. Ναι, δώσε τι εξετάσει σου και αλλά μετά στο δικαστήριο. Τι να πω. Πολλά πολλά νεύρα. Εγώ. Όταν την... Το είπα έτσι, γιατί λογικά όλοι το θυμάστε να έχει γίνει αυτό. Είναι πολύ πρόσφατο. Και τι εικόνε όταν τι ξαναείδα στο βιντεάκι μου ήταν πολύ γνώριμες και πολύ πρόσφατε. Οπότε. Μη είχε ναι... μπει πολύ έτσι επιθετικά. Δεν είχε μπει αυτό το θέμα, δεν είχε μπει καθόλου επιθετικά. Όχι, ρε, απλά περιφερόταν. Όταν περιφερότανε... ξεκίνησε, ε, όταν ναι, ξεκίνησε όταν ο χαμό. ξεκίνησε, αυτό λέω. Ότι ήταν μέσα και περιφερόταν χαλαρό και ωραίο ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Αλλά το όταν ξεκίνησε ήταν πολύ κλάσματα δευτερολέπτου, το, δευτερολέπτο, το 0 που έπιασε. Ναι. Γύρισε και του εκεί ο, ο άλλο του εαυτό μου στο κεφάλι του τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Αν δεν ήταν ανοιχτή η εφορία, θα πήγαινα στην περιφέρεια ή στην, mm, ε, στα δικαστήρια. Αν δεν ήθελε ρε, εσύ. Αυτό είχε βγει εκείνη τη μέρα έξω, λέγοντα ότι εγώ θα πάω και θα γαμίσω του δημοσίου υπαλλήλου. Σε οποιαδήποτε σε φορέα. Γιατί τα γιατί έχω με το σύστημα, ξέρω εγώ. Τότε με τι θα έκανε τώρα... πανομοίωση. Γιατί τώρα έκανε με το λιοντάρι που το χτυπάει στο στομάχι. Τότε που θα το χτύπαγε. Γιατί το στομάχι ήταν η εφοριακή. εκεί. Δεν ξέρω, στα αρχιδιά. Ε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δε, αυτό ρωτάω. Ρωτάω κι εγώ, εγώ ειρωνικά, γιατί δεν... Δεν ξέρω. Κατά τα άλλα, ένα από τα άλλα αιτήματά του για να, κάνει, για να πάρει αναβολή ήταν το ότι ε, μάλλον έχουν δασκαλέψει κάποιους και τα έχουν παραποιήσει τα δεδομένα. Βέβαια. Όταν δεν μας συμφέρει, αυτό, κάποιος ναι. έχει παραποιήσει κάτι. Και όλοι είναι εναντίον Στης... μου και όλο υπάρχει μια θεωρία στην ομοσία, Ναι, μωρέ, εντάξει. Στις κάμερες επίσης φαίνεται αλλιώς. Με παρεξηγήσατε, εγώ δεν... Ε... Εγώ αυτό το έχω ξανακούσει και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Ναι. Τα, τα κατάφερε και πάλι έτσι καλοκαιριάτικα να μα αυξήσει τη θερμοκρασία, μπράβο. Εντάξει, κοίταξε να δει. Είναι μια υπόθεση από την οποία εγώ, σαν συμπέρασμα, αυτό που βγάζω είναι ότι ο καθένα μα μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, αλλά καμιά φορά, όταν παθιάζονται οι άνθρωποι, και δυστυχώ που θα το πω έτσι, δεν έχουν διάθεση ούτε να μάθουν αλλά ούτε και να διδάσκονται πράγματα, συμβαίνουν τέτοια αποτελέσματα. Γιατί αυτό ο άνθρωπο δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιο κάπου κάποτε. Του γνώρισε την αναρχία, είπε: Μου ακούγεται πολύ κομπλέ, αλλά παρόλα αυτά του δώσανε και 5-6 άλλε επιλογέ και είπε: Μπα, όχι, αναρχία. Εμένα, αυτός ο άνθρωπο, χωρίζω να τον ξέρω, μου φαίνεται σαν έναν απέδευτο άνθρωπο. Έναν ανεκπαίδευτο άνθρωπο, ο οποίο δεν είχε προσπαθήσει για τίποτα στη ζωή του. Απλά να μασούσε μανιφέστα και βιβλία τα οποία ίσω είχε διαβάσει κάποια στιγμή στην εφηβεία του. Άντε, άντε, εγώ σου λέω να έχει διαβάσει και δύο καταστατικά διαφόρων πολιτικών κομμάτων και κάπω έτσι να το. Να το Έχτισε με στο μυαλό του. Μπορεί πρώτη πότη να ήταν ο Τσεγκεβάρα, αλλά να ήταν με πολύ διαφορετική μορφή. Ρέπε, δάκιν και πριν, που πήγε να πει αυτό για το πολιτικό, και σου είπα ότι για μένα προσωπικά δεν είναι θέμα πολιτικό, είναι ότι δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με κάτι πολιτικό. Οτιδήποτε και να πίστευε κανεί θα ήταν αντίθετα με κάποιο άλλο ρεύμα. Τώρα, ας πούμε, πάνω έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι οποίοι δεν υποστηρίζουν τη δεξιά είναι εναντίον. Και την αριστερά, όταν είχαμε, κάποιοι πάλι ήταν εναντίον. Ναι, ρε, παιδάκι. Και μου την κεντρώνουμε, έχουμε πάλι κάποιοι θα είναι εναντίον. Όχι, ναι, οκ, okay. Όλοι κάπου θα είμαστε εναντίον. Απλά δεν θα βγαίνουμε όλοι. Εμένα, τσεκούρι στην πλάτη που δεν το να... ε, ε, Αυτό τάξει. είναι το θέμα. Δεν το ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι πηγαίνουμε μπροστά και όχι ότι πηγαίνουμε 17 βήματα πίσω. Και όμω. Και όμω, είμαστε. Wow. Wow. Άργησα, αλλά το άκουσα. Ναι, τι, εντάξει, τέλο πάντων. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο κρίμα για του ανθρώπου οι οποίοι έστω το είδανε. Ένα ακόμα μεγαλύτερο κρίμα για του ανθρώπου που το βιώσανε. Και μακάρι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή του να ξεπεράσουν αυτό του όταν κλείνουν τα μάτια του να βλέπουν αυτή την εικόνα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανένα μα μπορεί να φανταστεί το πώ το συνέστημα το οποίο νιώσανε Όχι βέβαια, όταν γυρνάει η υπάλληλο Και λέει ότι κοιτάω πίσω μου στο δρόμο Μην είναι πίσω μου κανείς Αυτό δεν μπορούμε να το βιώσουμε Αν δεν βιώσεις κάτι παρόμοιο Και δεν όσο μιλάω μόνο για επίθεση τέτοια Αλλά οποιαδήποτε επίθεση πισώπλατη Τιγάμισε yeah, το Πραγματικά, συλληπιτήρια στις οικογένειες Εύχομαι όλο αυτό να τελειώσει κάποια στιγμή υπέρ τους Εν... Αλλά όπως έχουμε δει τα πράγματα τι... εδώ πέρα Κυλάνε πιο αργά και από το θάνατο Αυτό, περιμένουμε και το εφετίο του να δούμε Τι σκατά θα πει Να δούμε που πέρασε Θα έχουμε μάλλον νέα follow-up Στο Instagram, γι' αυτό όσοι δεν είστε Κάντε ένα subscribe Όχι subscribe, subscribe να κάνετε στο YouTube Κάντε ένα, ένα follow. follow Crime Groupers κάτω παύλα podcast και όσοι φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο... Μόνοι της. Γιατί? Γιατί συνήθως ρωτάω εγώ. Και όσοι φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο μόνη μου ε, <laughs> να αφήσετε άμα θέλετε, ξέρω εγώ... Τι να αφήσετε? <laughs> αφήστε ή ένα σακί με χρήματα γιατί και καλά εδώ η φόρη. καλα η φορη Wow. Ναι, δεν ξέρω. Ή αφήστε ένα τσεκούρι. Ή αφήστε ένα τσεκούρι, ναι. Νομίζω ότι έχει και, ή και Όχι. Είχε Χειροδρήπαν... και σκερπάνει ναι. Τι ο χάρος Ο χάρος. Αφήστε ένα χάρο Θα ανεβάσω και τις φωτογραφίες στο Instagram Αν τον δείτε εντωμεταξύ Σαν χάρος είναι Πώς ήταν ο Ρασπούτιν Ναι έτσι είναι έτσι λίγο ήταν. έτσι μια ομορφιά ήταν και μου λέτε εμένα ότι αυτό δεν είχε πρόβλημα. Δεν είχε. Τέλο πάντων. Μαρία, μην κρίνει. Εγώ δεν κρίνω. Μόνο κρίνω. Εσύ, όχι. Να φωνάξουμε τον Ευρωπαϊκό Φορέα. Που έχουμε <laughs> <laughs> καιρό. Τι να του πω και αυτόν ναι, τον Ευρωπαϊκό Φορέα. <laughs> <laughs> Στα αρχήρια με έχει γράψει κι αυτό. <laughs> Βαρύ ήταν αυτό. <laughs> Αλλά εντάξει. Ευρωπαϊκή Φορέα. Τόση λίγα λεφτουδάκια έτσι να, να βαθμίσουμε τι δημόσιε υπηρεσίε μα. Bring the money. Έτσι. Μέχρι την επόμενη Τρίτη. Είμαι ο Γιώργο. Είμαι η Μαρία. Και μαζί οι Crime Groupers. Τα λέμε ξανά Την επόμενη τρίτη Χιλιά πολλά και γεια σα! Bye <σφυγε> <σφυγε> <σφυγε>